Κεφάλαιον Γιώτα Β, σελίδα 189, στήχη 1 έως 12, η παραβολή των κακών Γεωργών, 1. Και ήρχισε να ομιλεί προς αυτούς με παραβολάς. Ένας άνθρωπος εφύτευσε άμπελον και έβαλε τριγύρω από αυτήν φράχτην και έσκαψε κάτω από των λινών στέρναν δια να μαζεύεται κοιομούστος και έκτισε πύργον δια να μένουν εις αυτόν οι φύλακε και εργάτε και την ενεπιστεύτης Γεωργούς και ανεχώρησεν εις άλλη χώραν. Ο Θεός δηλαδή παρεσκεύασε και επεμελήθει ειδικών του λαών των Ιουδαϊκών λαών και να πιστεύει τούτον εις τους και τους άρχοντας για να τον καλλιεργήσουν προς παραγωγήν έργων πίστεως και αρετής. 2. Και στην κατάλληλον εποχή της εσοδεία απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να παραλάβει από τους γεωργούς μέρος από τον καρπό της Αμπέλου. Έστειλε δηλαδή ο Θεό την πρώτη σειρά των προφητών για να διαπιστώσουν τα έργα τη αρετή που όφιλεν ω άλλη καλλιεργημένη άμπελο να καρποφορήσει ο τόσο ευνοηθή από τον Θεό λαό. 3. Αυτοί όμω αφού έπιασαν τον δούλων αυτών, τον έδιραν και τον έδιωξαν μαδιανά χέρια. Η πρώτη σειρά των προφητών έστάλει στον Ισραήλ Ματέο και χωρί κανένα αγαθό αποτέλεσμα. 4. Και πρόσθεσε ο Θεό και Δευτέραν Αποστολήν. Έστειλε πάλιν προς σιωργούς άλλων δούλων. Και εκείνων αφού τον ελιθοβόλησαν, του έσπασαν την κεφαλήν και τον ειδίωξαν ατιμασμένον. Και την Δευτέραν λοιπόν Αποστολήν των προφητών, οι άρχοντες των Ιουδαίων εκακομεταχειρίστησαν περισσότερον από την πρώτην. 5. Και πρόσθεσε και τρίτην και άλλας αποστολάς. Πάλιν δηλαδή απέστειλεν άλλων δούλων. Και εκείνον τον εφώνευσαν και πολλούς άλλους εκακομεταχειρίστησαν. Άλλους μενδέρνοντες, άλλου δε εφωνεύοντες. 6. Είχε λοιπόν ακόμη έναν ιον αγαπημένον του και απέστειλεν εις το τέλος και αυτόν προς αυτούς λέγον ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τουλάχιστον να εντραπούν τον ιον μου. Έστειλε λοιπόν και τον ιον του, τον Ιησούν Χριστόν. 7. Η Γεωργή όμω εκείνη είπε μεταξύ τους ότι αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, α τον φωνεύσομεν και θα είναι η δική μα κληρονομία. Ανενόχλητοι πλέον θα εξουσιάζομεν τη συναγωγή και θα εκμεταλλευόμεθα αυτήν. 8. Και αφού τον έπιασαν, τον εφώνευσαν και το σώμα του το έβγαλαν έξω από την άμπελον. 9. Τι λοιπόν θα κάνει σε αυτού ο κύριο τη Αμπέλου, Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει του γεωργού αυτού και θα δώσει την άμπελον ει άλλου. Πράγματι δε. Αφού εξολόθρεψε του Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την άμπελόν του ει νέων Ισραήλ τη Χάριτο ει του Αποστόλου και του Διαδόχου των προ Καρποφόρων καλλιέργειων. 10. Και ο Κύριος δεν ανεγνώσατε ούτε καν το χωρίον αυτό τη γραφή, λίθον τον οποίο απέριψαν ως ακατάλληλον νικτήστε, αυτό έγινε τη όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίο λίθο. 11. Από τον Κύριον έγινε η τοποθέτηση αυτή του λίθου και είναι θαυμαστή στα μάτια ημών των πιστών. Δηλαδή εγώ τον οποίον σαν άλλον λίθο αναπεριψατε περίψατε ως ακατάλληλον εν τη οικοδομή του Θεού έγινα τη όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς εις μίαν εκκλησία. Το θαυμαστόν δε στα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. 12. Και ζήτουν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν και εφοβήθησαν τον λαόν. Ζήτουν δε να τον συλλάβουν, διότι κατάλαβαν ότι δι' αυτού είπε την παραβολή. Και αφού τον αφήκαν, έφυγαν.